Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί ακουρατέ της Πυραϊκής Εκκλησίας, είμαστε και πάλι μαζί στα Θέα τα Περάσματα και σκέφτομαι να κάνουμε άλλη μια εκπομπή σήμερα. Θα πει κανεί εννοείται, τρίτη σήμερα, μία το μεσημέρι, η εκπομπή Α Περάσματα. Είναι κάτι αυτονόητο, είναι κάτι που το περιμένουμε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και όμως, εύχομαι να ζείτε την κάθε στιγμή και την κάθε ώρα της ζωής σας σαν ένα δώρο του Θεού. Σαν κάτι που δεν είναι αυτονόητο, σαν κάτι που δεν το κάνουμε επειδή πρέπει να το κάνουμε και επειδή εμεί θέλουμε και το κάνουμε, αλλά επειδή ο Κύριος μας επιτρέπει και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την εκπομπή, να σταθούμε στα πόδια μας, να πούμε δυο λόγια, να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να νιώθουμε το κάθε τι δώρο του Θεού. Πολύ μεγάλη αυτή η ευεργεσία, πολύ μεγάλη αυτό το ξάφνιασμα της ζωής, αυτή η έκπληξη μπροστά στο δώρο της ζωής και μακάρι να βλέπουμε την κάθε μας μέρα, την κάθε μας στιγμή έτσι, να μην τα συνηθίσουμε. Τα μάτια μας να είναι διαρκώς καθαρά, να βλέπουν παντού τις δωρεές του Θεού, οι οποίες δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι που έτσι πρέπει να γίνει, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το κάνει επειδή μας αγαπά και συνεχίζει να μας αγαπά και μας το αποδεικνύει. Πώς είδε ο Αδάμ τον κόσμο για πρώτη φορά, Πώς είδε ο Αδάμ τη φύση, τον ήλιο, τα αστέρια, το πρώτο βράδυ που γέμισε ουρανός αστέρια. Πώς είδε ο Αδάμ την έβα για πρώτη φορά. Πώς είδε τα ζώα, τα λουλούδια, τα πουλάκια, πώς τα άκουσε. Πώς άκουσε για πρώτη φορά το κύμα της θάλασσας. Πώς για πρώτη φορά τον φύσηξε ο άνεμος και αισθάνθηκε το χάδι του ανέμου στα μάγουλά του. Πώς για πρώτη φορά έβλεπε τα πάντα. Μπορείτε να φανταστείτε την ψυχολογία του. Ήταν όλος Έκπληξη. Ήταν όλος ευτυχία. Ήταν όλος χαρά. Όλος έκρηξη ζωντάνιας και απόλαψης, Όλα τα χαιρόταν. Και πιστεύω διαρκώ. Θα έλεγε στον Θεό αυτό το δόξαση, κύριε, δόξαση ο Θεός Τι ομορφιά είναι αυτή. Τι χαρά είναι αυτή. Τι δώρο είναι αυτό. Και άλλο ένα δώρο. και άλλο ένα δώρο. Και κάθε τι θα το ε... χάριζε ο Θεό καινούριο, θα το έβλεπε έτσι, ω ένα καινούριο δώρο. Δεν είχε έρθει τότε. Ούτε ο κορεσμός, ούτε η πλήξη, ούτε συνήθισε τίποτα από τα δώρα του Θεού Όλα ήταν τα καινούργια δώρα του Θεού Σαν να ανοίγεις ένα κουτί και ένα δωμάτιο γεμάτα δώρα Όπως κάνουν πολλοί στο γάμο τους που τους δίνουν δώρα και γεμίζουν δωμάτια με δώρα Πάνε το ταξίδι του του, γυρίζουν και μετά αρχίζουν και ανοίγουν τα δώρα Και είναι μια χαρά εκπλήξεως Χαίρονται με το κάθε κουτί που ανοίγουν γιατί κάθε κουτί κρύβει κάτι καινούργιο και βλέπουν μέσα σε κάθε κουτί την αγάπη του θείου του, της θεία τους, από τα εξαδέρφια τους, από τα αδέρφια τους, από τους φίλους τους, από τους συνεργάτες τους, στο επάγγελμά τους, και τα πόσοι μας αγάπησαν, και τα πόσοι μας έδειξαν το δώρο της αγάπης τους και χαίρεσε. και πιστεύω ότι ο Θεός μας έτσι θέλει να νιώθουμε την κάθε στιγμή μας, έτσι θέλει να απολαμβάνουμε την κάθε μας μέρα, σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι όμορφο, σαν κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, γιατί για το Θεό όλα γίνονται πάλι για πρώτη φορά. Στο Θεό δεν υπάρχει κορεσμός, στο Θεό δεν υπάρχει ρουτίνα, στο Θεό δεν υπάρχει συνήθεια. Ο Θεός δεν μας αγαπά από συνήθεια, ο Κύριος δεν μας αγαπά επειδή... Έτσι έχει συνηθίσει να κάνει τόσα χρόνια, βαριαστημένα πλέον. Η αγάπη στο Θεό δεν έχει γίνει ρουτίνα, δεν έχει γίνει μονοτονία. Ο Θεός μας αγαπά τώρα όπως μας αγάπησε την πρώτη στιγμή, αν υπάρχει αυτή η στιγμή, που μας συνέλαβε στο νου Του να γεννηθούμε. Και αυτή η στιγμή ήταν η στιγμή που ο Κύριος την έκανε με μεγάλη ευτυχία, με πολύ δόξα μέσα στη μακαριότητά του και στο μεγαλείο του σε εκείνη τη στιγμή συνέλαβε τη σκέψη να έρθουμε κάποτε στη ζωή και όπως τότε μας αγάπησε με όλη την ύπαρξη αν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για το Θεό έτσι μας αγαπά και πάντα ο Χριστός δεν μας έχει συνηθίσει ο Χριστός μας αγαπά πάντα με την ίδια χαρά που μα αγάπησε την πρώτη φορά που δεν υπήρξε όμως πρώτη φορά γιατί ο Κύριος μας αγαπά προαιωνίως μας έχει συλλάβει στο νου αγάπη αγάπης του Στην καρδιά του και έτσι θέλει να ζούμε κι εμείς Εμείς όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι Παρακαλάμε το Θεό να μας κρατά σε αυτή τη φόρμα Σε αυτή την ένταση της ψυχής Σε αυτή την έκρηξη της δοξολογίας Τον παρακαλάμε Γι' αυτόν είναι φυσική κατάσταση Για μας αυτό είναι το αντικείμενο του πόθου μα, Είναι το περιεχόμενο της προσευχής μας Είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς να ζήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή με χαρά. Όπως κάναμε την πρώτη εκπομπή. Να μην συνηθίσουμε. Να ακούμε τα λόγια του Χριστού όπως τα ακούσαμε την πρώτη φορά. Που δεν τα συνηθίζαμε. Και κλέγαμε Να μην τα συνηθίζουμε. Όπως τότε κάποτε άκουγες τα λόγια του Κυρίου και έκλεγες Και μετά σου γίνανε πολλά συνήθεια και ρουτίνα. Και τι λέμε. Πάλι τα ίδια. Α ξέρω αυτά. Και όμως αυτά τα ίδια λόγια που τώρα λες. Τα ξέρεις, κάποτε τα άκουγε. Και συγκλονιζόσουν. Κάποτε τα άκουγες και μου η ψυχή σου, η καρδιά σου μαλάκωνε, και τα δάκρυά σου έσταζαν από τα μάτια, και έλεγε Χριστέ μου, Τι λόγια είναι αυτά, θάνατα της Εκκλησίας Τι λόγια είναι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο σου. Τι λόγια είναι αυτά που διδάσκομαι στην Εκκλησία, στο Άγιο Κήρυγμα, στο Ευαγγέλιο, στι ομιλίε που πηγαίνω, στην ενορία μου, στη Μητρόπολη μου, στι συνάξει που πηγαίνω, οπουδήποτε γίνονται για σένα κύριε. Να μην νιώθουμε ποτέ τη συνήθεια των δωρεών του Θεού. και εγώ να μην νιώθω ποτέ τη συνήθεια αυτή της εκπομπής. Να θυμάμαι την τροπή με την οποία ξεκίνησε να την κάνω και αυτή την τροπή πάντα να την έχω. Να ντρέπομαι και για το χάλι μου και αυτού που είμαι αλλά να ντρέπομαι που μπαίνω και σπίτι σου. Να ντρέπομαι που μπαίνω στο δικό σου το χώρο. Να μην εξοικειωθώ, να μην ξεθαρέψω αλλά να νιώθω πάντοτε ότι Είμαι μέσα στο κλίμα αυτό της ευεργεσίας, της δωρεάς του Θεού και ο Κύριος περιμένει. Μας κάνει αυτή τη δωρεά για να πάρει από μας αυτή την ευγνωμοσύνη, αυτή τη σύνεση, αυτή τη σοβαρότητα, αυτή τη σοβαρή αντιμετώπιση των δωρεών Του. Μας δίνει ο Κύριος τα δώρα Του για να τα αξιοποιήσουμε». Μου είχε πει κάποτε ένα σιγούμενο στο Άγιο Όρος, ποτέ να μην κάνεις, μου είχε πει κήρυγμα, για τον κόσμο. Δεν εννοούσε να μην πω κάτι από την καρδιά μου, εννοούσε να μην πηγε... μου λέει όχι να πηγαίνεις για να λες ό,τι να είναι. Ο κόσμος αξίζει σεβασμό, ο κόσμος έχει προβλήματα, έχει στεναχώριες, έχει τα δικά του ο καθένα. και δεν σε έβαλε ο Θεός. Ομιλητή, κήρυκα, ιερέα, κατηχητή, θεολόγο, δάσκαλο, γονέα, όποιο κι αν είσαι και μιλά, δεν σέβαλε απλώ για να λε ό,τι σου κατεβαίνει. Σέβαλε για να δίνει το αίμα τη καρδιά σου. Σέβαλε για να δείχνει το Χριστό. Σέβαλε για να σέβεσαι το παιδί του, το πλάσμα του. Να σέβεσαι αυτόν που ακούει τα λόγια σου. Και να του προσφέρει κάτι το οποίο αν δεν είναι τουλάχιστον αν δεν είναι ανεβασμένο επιστημονικά, αν δεν είναι ανεβασμένο πανεπιστημιακά τουλάχιστον να είναι ανεβασμένο προσευχητικά πάρ' το αυτό που θα πεις και βάλτο με στην προσευχή σου και βάλτο με στην καρδιά σου και πες το ας είναι απλό και ας είναι συνηθισμένο κι ας είναι ασήμαντο δεν είναι μεγάλα πράγματα αυτά που μας σώζουν απλές κουβέντες μας σώζουν απλά λογάκια μας σώζουν μου έλεγε μια μέρα ο κύριος που μιλάγαμε και θεωρώ πολύ ευτυχή τον εαυτό μου για κάτι τέτοιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου Μεγάλη ευεργεσία του Θεού και μεγάλη δάσκαλη στη ζωή μας τέτοιοι άνθρωποι που μας διδάσκουν και εμάς όλα κλεμμένα είναι Μου έλεγε λοιπόν ο Κύριος λέει θυμάσαι πατέρ, πως μας μίλησε με παραμυθάκια με απλά λογάκια όταν έλεγε ο Κύριος τις παραβολές τι είναι οι παραβολές παραμυθάκια είναι ήταν μια φορά ένας πατέρας και είχε δύο παιδιά, ένα παραμυθάκι δεν είναι αυτό, ο ίδιος ο Θεός με απλά λόγια αυτά τα απλά λόγια όμως κρύβουν μια τεράστια δυναμική αυτά τα απλά λόγια μπορεί να σε προβληματίσουν τόσο πολύ και να αλλάξουν τη ζωή σου αυτά τα απλά λόγια ήμουν σε μια κατασκήνωση κάποτε και ήταν ο αρχηγός εκεί και μας έστειλε να πάμε να μιλήσουμε με τα παιδιά ήταν η λεγόμενη ώρα ομάδος και δεν είχαμε ετοιμάσει όλοι κάποιο θέμα πως έπρεπε και του λέμε τι να πούμε και λέει πέστε τους να είναι καλά παιδιά αυτό το απλό αυτό το απλό που σου φαίνεται απλό αλλά αν το πεις με την καρδιά σου αν το πεις με, με την ψυχή σου και αν αυτό το βγάλεις από ένα στόμα αγιασμένο και από μια καρδιά που πυρπολείται και φλέγεται από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους αυτό το απλό λογάκι θα πείσει το παιδί θα το κάνει καλό Πε του να είναι καλό, να είσαι καλό, παιδί μου. Ξέρετε, πόσε φορέ οι άγιοι άνθρωποι που πέρασαν ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Άκωβος, ο πατήρ Παΐσιος και πολλοί άλλοι, και το έχετε ζήσει και στο πνευματικό σα, μερικέ φορέ, ο καθένα, μια απλή κουβέντα μπορεί να σου πει. Και άμα αυτή η απλή κουβέντα είναι με τη χάρη του Θεού ζημωμένη, χωρίς πολλά λόγια, χωρί επιχειρήματα, χωρί αναλύσει επιστημονικέ, ούτε καν θεολογικέ αναλύσει, σου λέει παιδί μου μην πα εκεί Και δεν θες να του πεις Μα πως, μα γιατί, εξηγήστε μου Όχι, σε πίθη, σε πήθη Μια απλή συμβουλή ενα απλό λόγος Στην εκκλησία έτσι λειτουργούμε Η εκκλησία δεν είναι ο χώρος των επιχειρημάτων Άρα είναι ο χώρος των βιωμάτων Είναι ο χώρος που ζεί στο Θεό Και πίθεται η ψυχή σου Με μηνύματα καρδιακά Με μηνύματα εσωτερικά και υπαρξιακά Καταλαβαίνει το σωστό και το λάθος Χωρίς να σου πούνε πολλά επιχειρήματα. Αυτό κυρίω το ζει κανείς όταν πάει στο Άγιο Όρος. Όταν πας στο Άγιο Όρος, αν έχετε κάποιον φίλο σας άθεο ή που είναι λίγο προβληματισμένος αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει ή έχει ένα κατεβατό από απορίες, στείλτε τον στο Άγιο Όρος. Στείλτε τον και αφήστε να δείτε πώς θα γυρίσει. Και θα δείτε ένα θαύμα. Εκεί πλέον φεύγουν οι απορίες. Εκεί πλέον ξεχνάς γιατί πήγες. Πας με ένα κατεβατό απορίες Με τα χαρτιά σου και, τα, και τις ερωτήσεις σου Και λες Πάτερ έχω να σας πω αυτά και αυτά Και αυτά. Και ενώ θες να τα πεις Δεν λες τίποτα Παραλύεις, παραδίνεσαι Διαλύεσαι Μαλακώνεις Εμπιστεύεσαι, αφήνεσαι Αφήνεσαι στο Θεό Γιατί σε αγγίζει ο Θεός Και όταν σε αγγίξει ο Θεός Σταματούν οι απορίες Σταματούν οι λογισμοί Σταματούν τα μπερδέματα Και αρχίζουν τα ξεμπερδέματα αρχίζει η ανάπαυση της ψυχής αρχίζει το ήρεμο πρόσωπο αρχίζει το ωραίο χαμόγελο ανθίζει ευτυχία στην ψυχή σου αλλάζεις ολόκληρος χωρίς επιχειρήματα αρκεί που βλέπεις αρκεί μη το βλέπεις σε πάτερ μου μου αρκεί που σε βλέπω αρκεί που είδα το περιβόλι της Παναγίας και πήρα μια γεύση από αυτή την άλλη ζωή που ζουν αυτοί οι άνθρωποι από ένα διαφορετικό κόσμο από ένα διαφορετικό πνεύμα ζωή. Είδα ανθρώπους που με έπεισαν Τι σου είπαν Τίποτα και πως σε έπεισαν Με έπεισαν με την εκπομπή της χάρης Εκπέμπον χάρη Αυτό είναι το ωραίο Αυτό να ζούμε πάντοτε Έτσι να αισθανόμαστε τη ζωή που μας χαρίζει ο Θεός Έτσι να μεταδίδουμε τη ζωή που μας δίνει ο Θεός Έτσι να μεταδίδουμε το ήθος Του Χριστού και της Εκκλησίας Με λόγια λίγα Με τη σιωπή μας Με την προσευχή μας Και ό,τι πούμε να είναι ζημωμένο με αυτή την προσευχή. Έτσι λοιπόν θέλω να παρακαλάτε και εσείς για μένα έτσι να ζω κάθε εκπομπή. Έτσι να ζείτε και εσείς κάθε εκπομπή της πυραϊκής εκκλησίας και κάθε χριστιανικού εκκλησιαστικού σταθμού και να ωφελήσετε από όλα και να σας αγγίζουν όλα και να μάθετε να είστε έξυπνοι και να βγάζετε κέρδος και ωφέλεια από όλα και να λέτε έχω κάτι να πάρω και από αυτό και από αυτό και από τα δέκα που άκουσα μπορεί το, τα δύο ή το ένα να με ωφέλησαν. Δεν πειράζει, εγώ θα κοιτάξω αυτό το ένα που με ωφέλησε. Εκεί θα μείνω, αυτό θα καλλιεργήσω και το ένα θα το αυξήσω και ο Θεός που θα με δει ότι διψάει η ψυχή μου να κάνω πιο πολλά τα δώρα του Θεού μέσα μου θα μου στείλει και άλλες ευκαιρίες. Η δική μου εκπομπή «Ποτίζει γάλα». Το γάλα είναι φτωχή τροφή για τα νήπια. Αυτό εννοώ φτωχή. Είναι απαραίτητη βέβαια για τα νήπια. Υπάρχουν τόσε υπέροχε εκπομπέ στην πυρακή Εκκλησία, στο Σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο, στι εκπομπέ των Μητροπόλειων. Τόσε ωραίες εκπομπέ που σου δίνουν ανεβασμένο επίπεδο θεολογική σκέψη, αναλύσει υπέροχε, ευαγγελικέ, αγιολογικά κείμενα. Πολύ ωραία πράγματα. Να τα χαιρόμαστε όλα και ο καθένα. Από εκεί που θέλει και αντέχει να αντλήσει, από εκεί να παίρνει. Να στερεώνεται η ψυχή του. Να μην μένει στα λίγα, να ζητάει τα πιο πολλά. Και δόξα τω Θεώ, η Πυραϊκή Εκκλησία έχει εκπομπέ πολύ ωραίε. Που έχει κανεί να πάρει πολλά πράγματα για την ψυχή του, να δυναμώσει και να ανήκει πλέον στου ορίμου. Όχι στον ήπιο, αλλά σε αυτού που μπορούν να φάνε κρέα, που μπορούν να φάνε δυναμωτικές τροφέ για την ψυχή του. Αυτά που λέμε εμεί είναι απλά. Είναι για του αρχαρίου είναι για αυτούς που έχουν προοδεύσει και θέλουν λίγο να θυμηθούν τα παλιά δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι πετάνε στα ύψη της πνευματικής ζωής και της θεολογίας γι' αυτό και κάπως αναπάβομαι και λέω θα με ανεχτούν, θα με ανεχτούν γιατί αρχάριος εγώ αρχάριοι και αυτοί που με ακούνε ε, θα τα βρούμε, φίλοι είμαστε στο ίδιο επίπεδο είμαστε και αν κάποιο ακούει και λέει αυτά τα πράγματα είναι τώρα σήματα Υπάρχουν πολύ πιο βαθιά πράγματα να πει κανείς Πολύ πιο πνευματικά θέματα Να αναλύσει κανείς Επαρηγοριέμαι ότι και πριν από τη δική μου εκπομπή Και από άλλες Και μετά από αυτή υπάρχουν πολύ ωραίες τέτοιες εκπομπές Που ζητάει η ψυχή σου Λοιπόν ο καθένας θα βρει Αυτό που τον αναπαύει Αυτό που τον αγγίζει και τον βοηθάει Αλλά παρόλα αυτά α μα ενώνει Η αγάπη α μας ενώνει η αγάπη του Χριστού Και ο καθένας ό,τι και να κάνει, Ό,τι και να του αρέσει να συμπίπτουμε όλοι σε αυτή την κοινή ευτυχία και ευχαρίστηση της ψυχής μας. Πού δηλαδή? Να συμπίπτουμε όλοι στην αγάπη. Να αγαπιόμαστε μεταξύ μας και ας έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες και ας κάνουμε διαφορετικές εκπομπές και ας έχουμε διαφορετική σκέψη και διαφορετική τοποθέτηση. Μα ενώνει ο Χριστός. Μας ενώνει το Πνεύμα του Κυρίου. Η αγάπη να μας ενώνει. Ωραίο πράγμα αυτό Η αγάπη να είναι το χαρακτηριστικό. Και όσο περνάει ο καιρό, και όσο στην Εκκλησία μπαίνουμε και βγαίνουμε και πηγαίνουμε στι ακολουθίε και πηγαίνουμε στι λειτουργίε και κάνουμε προσευχή και ζούμε την Εκκλησιαστική ζωή, η καρδιά μα να πλησιάζει την αγάπη του Χριστού και των ανθρώπων. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό είναι πρόοδο. Να μην προοδεύουμε μόνο στα εξωτερικά τη πνευματική ζωή, να προοδεύουμε και στον χώρο τη καρδιά μα, η οποία θα μάθει να αγαπά η οποία θα μάθει σιγά σιγά με τον αγώνα και με την προσπάθεια να βιώνει τις δύο βασικές και κεντρικότατες εντολές του Κυρίου, στις οποίες λέει όλος ο νόμος και οι προφήτες είναι κραμασμένες από αυτές τις εντολές, τις δύο την εντολή της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων μάθε να αγαπάς μάθε με Κύριε να αγαπώ τον εαυτό μου να τον ξεχνώ μάθε με Κύριε να αγαπώ σε Σένα να δίνομαι για σένα να σκέφτομαι Εσένα να σκέφτομαι Για σένα να μιλάω Αυτό είναι το ωραίο, το δύσκολο Και το αντικείμενο της προσευχής μας Να μιμηθούμε τον Κύριο Να μιμηθούμε τους Αγίους Που αγάπησαν Να έχουμε αγάπη Τι είπε ο Κύριος Σε εμά τους μαθητές του Σε εμά τους διαδόχους του σε εμά, τα παιδιά του, σε εμά που άφησε στη γη ο κύριο, άφησε στη γη το σώμα και το αίμα του, άφησε την εκκλησία του. Και τι είναι η εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Εμεί είμαστε το σώμα του Χριστού. Εμεί είμαστε αυτοί που συγκροτούμε το σώμα του κυρίου επί τη γη. Αν δηλαδή κάποιο θέλει να δει το Χριστό σε αυτόν τον κόσμο, αν ένα άνθρωπο θέλει να δει το Χριστό σε αυτή τη ζωή, εμά πρέπει να δει και εμεί πρέπει να του δείξουμε τον Χριστό. Και τι είπε ο Κύριος εντούτο πάντες γνώσονται Ότι εμεί μαθητέ είστε Εάν αγάπη έχετε Εναλλήλεις Έτσι θα καταλάβουν οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου Εγώ τώρα φεύγω Θα αναληφθώ στου ουρανού, Θα σας στείλω το Πανάγιο Πνεύμα Το Πανάγιο Πνεύμα θα ζωγραφίσει μέσα στην καρδιά σας τη δική μου μορφή Και θα σας βλέπουν οι άλλοι Και θα βλέπουν εμένα Και μέσα από εσά θα εργάζομαι εγώ Τα χέρια σας θα είναι τα χέρια μου Το στόμα σας θα είναι το στόμα μου Η παρουσία σας θα είναι η παρουσία μου Υπάρχω Και εγώ θα μένα μέσα σας αλλα επειδή οι άνθρωποι Ο γείτονα σου, ο φίλος σου Η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο άντρα σου Ο γείτονα σου Θέλουν να δουν με τα μάτια αυτού του σώματος Κάτι, όχι αόριστα Θα βλέπουν εσένα Και μέσα από σένα Θα βλέπουν εμένα Μπορείς να με δείχνει. Μπορείς να δείχνει τον Χριστό. Πώς κύριε θα σε δείχνω, δηλαδή πώς να είμαι για να δείχνω τον Χριστό. Να μάθεις να αγαπάς. Ο Κύριος δεν μας άφησε να μπερδευτούμε, δεν μας είπε πολλά πράγματα, είπε λίγα και βασικά, λίγα και ουσιώδη. Λίγα που είναι ο πυρήνα, που θα φέρει όλα τα άλλα. Αν ξεκινήσει από αυτά θα σου χαρίσει ο Θεός και όλα τα άλλα. Λοιπόν είπε ο κύριο, μάθει να αγαπάς και όταν σε βλέπουν οι άλλοι ότι αγαπάς θα καταλαβαίνουν ότι είσαι μαθητή μου. Και θα παραδίνονται Θα παραδίδονται στην αγάπη Δεν μπορεί κανείς στην αγάπη Να μην παραδοθεί Δεν μπορεί να μην αφήσει τα όπλα του κάτω Δεν μπορεί να μην γονατίσει Δεν μπορεί να μην κλάψει Όταν δει κάποιον άνθρωπο που αγαπά Αληθινά μέχρι τέλους. τέλος η γάπη ηγάπησα ημάς Ο Κύριος μας ηγάπησε Μέχρι τέλο. Μερικοί δοκιμάζουν κάποιον να δουν ω πού φτάνει η αγάπη τους και μετά, όταν κάτι γίνει, μια παρεξήγηση λέει ο ένα τον άλλον. Είδε, δεν άμα γίνει κάτι οριακό, εκεί τα ξεχνά όλα. Σ' αγαπώ, σ' έλεγε, αλλά να, έκανα κάτι που σε πλήγωσε, Απογοητεύτηκες, με παράτησε. Ο κύριο μας αγάπησε λέει μέχρι τέλους Ό,τι κι αν του κάνουμε, ό,τι κι αν του κάναμε και αν θα του κάνουμε μέχρι συντελεία των αιώνων, ένα δεν μπορούμε να του κάνουμε. Να σταματήσουμε την αγάπη που έχει για μα. Γιατί η καρδιά του κυρίου αγαπά ατέλειωτα. Είναι σαν τον ήλιο, λέει, και όχι μόνο σαν τον ήλιο. Γιατί ο ήλιο αυτή τη γη, ο ήλιο αυτού του κόσμου, αυτού του σύμπαντο, θα σβήσει μια μέρα. Θα περάσει καιρό, λέει, και ο ήλιο θα σβήσει. Έτσι λένε οι επιστήμονε. Το ξέρετε αυτό. Θα σβήσει ο ήλιο αυτό που βλέπουμε, που μα κρατά στη ζωή και δίνει φω και ζεστασιά και ζωή στον πλανήτη. Και ζούμε και υπάρχουμε. Αλλά η αγάπη του κυρίου. Δε θα σβήσει ποτέ. <Το> Αυτή την αγάπη λοιπόν, να τη διψάσουμε για να μας ξεδιψάσει και να μπορούμε και εμείς μετά να ξεδιψάμε τους άλλους να αγαπάμε να αγαπάμε όπως αγάπησε ο Κύριος και όπως μας αγαπά όλους εμάς πως μπορεί και μας αγαπά έτσι ο Χριστός πως μπορείς Κύριε και αγαπάς τους ανθρώπους που είμαστε τόσο αμαρτωλοί αυτό το πράγμα είναι μια απορία πως μας βλέπεις και μα αγαπάς και μάλιστα πως μας αγαπάς εσύ που βλέπεις τις λεπτομέρειες της ζωής μας δεν βλέπει το προφίλ δεν βλέπεις την καλή εικόνα που δίνουμε στους άλλους εσύ βλέπεις κύριε τον εσωτερικό μου κόσμο βλέπεις αυτά που κανείς άλλος δεν ξέρει βλέπεις τα πάθη, τις αδυναμίες τις κακίες, τον εγωισμό ξέρεις το υποσυνείδητό μου το ασυνείδητό μου μπορείς να φτάσεις μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο τελειότερος ψυχαναλητής αυτού του κόσμου που ανασύρουν από το παρελθόν και από τα βάθη της συνειδίσεως αναμνήσεις, βιώματα Παιδικά, οτιδήποτε, οτιδήποτε Ο Κύριος ξέρει αυτά που δεν ξέρει κανένας άλλος Και τα πιο πολλά από αυτά Στη μεταπτωτική κατάσταση που ζούμε εκτός παραδείσου Είναι βουτυγμένα στον εγωισμό Στην εμπάθεια, στην κακία Στην αμαρτία Και όμως παρόλο που βλέπει όλα αυτά Παρόλο που δεν βλέπει το εξωτερικό προφίλ Αλλά βλέπει τη βρωμιά μας Μας αγαπάει Πως μας αγαπάει έτσι Πως μπορεί ο Κύριος και μας αγαπά Τόσο πολύ Πώς αγάπησε ο Κύριος τη Σαμαρίτιδα την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα πώς την αγάπησε πέντε γάμους αποτυχημένους μια ζωή τραγωδία μια ζωή αποτυχία μια ζωή κατεστραμμένη μια γυναίκα που είχε εξευτελιστεί και είχε εξευτελίσει κι άλλους που δεν μπορούσε να αγαπήσει που δεν μπορούσε να στεριώσει το σπίτι της που οι άλλοι την έβλεπαν και την έδειχναν με το δάχτυλο ο Κύριος την αγάπησε Καλά πως την αγάπησες Αυτή πως την πλησίασες Πως την έκανες φίλη σου Εμείς φίλοι μου είστε Είστε φίλοι μου Όχι μόνο οι Άγιοι Απόστολοι Κάθε ψυχή που θέλει να πλησιάσει τον Χριστό Γίνεται φίλος του Χριστού Φίλη του Κυρίου κάθε ψυχή Πως Κύριε Και λέει ο Χριστός μας Την αγάπησα κι αυτή Γιατί εγώ δεν έβλεπα τους πέντε γάμους Που έκανε τους αποτυχημένου. Εγώ έβλεπα μακριά εσείς οι άνθρωποι έχετε την τάση να σκαλίζετε το παρελθόν του ανθρώπου να σκαλίζετε τη βρωμιά του, να σκαλίζετε την αμαρτία του, να εστιάζετε εκεί Εγώ έχω μια άλλη τάση, είναι θεϊκή αυτή η τάση που έχω λέει ο Χριστός μας γιατί εγώ βλέπω αλλιώς τα πράγματα Εσείς βλέπατε τους πέντε γάμους, τους αποτυχημένου, εγώ έβλεπα στο μέλλον, τον έκτο γάμο τον έκτο γάμο που θα έκανε με μένα με τον υμφίο της ψυχής της, με τον Χριστό δεν την έβλεπα όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια την έβλεπα όπως θα γινόταν στο μέλλον την έβλεπα όπως λένε οι θεολόγοι μας μέσα σε αυτή την εσχατολογική προοπτική της Βασιλείας του Θεού την έβλεπα φωτισμένη, τη φωτεινή, τη αμαρίτιδα, πριν φωτιστεί, την αγάπησα πριν διόρθωθη αίτη αμαρτωλών ημωνόντων Χριστός ή πέθανε μα αγάπησε ο Κύριος πριν μετανιώσουμε Μα αγάπησε πριν πούμε το ήμαρτον. Σ' αγαπά ο Χριστός Πριν πει τη συγνώμη Και γι' αυτό λες τη συγνώμη Από πολύ φιλότιμο Από πολύ συγκίνηση Από πολύ ανθρωπιά και αγάπη Και λες Μα Κύριε αυτή η αγάπη σου Σπάει τα κοκαλά μου Με τσακίζει Με λιώνει Και σου λέω το ευχαριστώ Και λέει ο κύριο, Εγώ δεν σ' αγαπώ τώρα που λες το ευχαριστώ. Σ είχα αγαπήσει. Όντα υπο την Σικήν πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, Πριν λάβει τα μηνύματα τα εγκόσμια από ανθρώπου ότι σε ψάχνω και σε θέλω, σε ψαχνα εγώ πριν από όλους και σε αγαπούσα πριν από όλου. Απλώς έρχεται μια στιγμή χρονική ιστορική που το καταλαβαίνει και εσύ. Καταλαβαίνει και εσύ αυτό που εγώ ο Χριστό πάντοτε ένιωθα για σένα. Πάντοτε είχα στην καρδιά μου για σένα. Αυτή είναι η ομορφιά τη αγάπη του κυρίου, το ασύλληπτο. Εμάς λοιπόν ο Κύριος μας βλέπει σε σχέση με το μέλλον μας και όχι σε σχέση με το παρελθόν. Ο Κύριος βλέπει αισιόδοξα την κάθε ψυχή, έτσι θέλει να τη βλέπει, όπως την έπλασε να γίνει. Μας έπλασε να γίνουμε άγιοι, μας έπλασε να γίνουμε ταπεινοί, δικοί του άνθρωποι, να λάμπουμε την αγάπη του και τη δόξα του και τη μακαριότητά του. Έτσι βλέπει, εκεί ρίχνει το βάρος. Ο Κύριος τα αμαρτήματά μας τα βλέπει σαν μικρά επεισόδια, σαν αταξίες, σαν απροσεξίες. δε μένεις αυτά. Κοιτάει μπροστά. Και με την αγάπη του ο Κύριος θέλει να κερδίσει τις ψυχές όλων των ανθρώπων. <Το Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζων, πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο ο θέλων λέει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και σε πίγνωση αληθίας ελθείν, αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου αυτός είναι ο Χριστός μας δεν έβλεπε το σάβλο έβλεπε τον Παύλο και όταν έβλεπε τον Απόστολο Παύλο να κρατάει τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν τον Άγιο Στέφανο και ήταν τότε ο Σάβλο. ο Κύριο ήξερε ότι αυτό ο άνθρωπο. Θα βγάλει το δικό του το μανδύα, το δικό του το χιτόνα και θα τα δώσει όλα στον κύριο. Αυτό που τώρα κρατάει τα ρούχα των άλλων που λιθοβολούν το στέφανο, θα δώσει όχι απλώ τα ρούχα του, αλλά και την ψυχή του και το εσωτερικό του κάλυμα και κάθε τι που τον καλύπτει και κρύβει την αληθινή εικόνα τη ψυχή του στο Θεό, θα τα προσφέρει όλα σε αυτόν. Και τον αγαπούσε ο κύριο, τον Απόστολο Παύλο, και τον πλησίασε. Γιατί ήξερε ο Χριστό ότι ο κάθε μαρτωλό, ο κάθε άσωτο, ο κάθε πολέμιος Ο κάθε κακός Είναι καλός Στα βάθη της ψυχής του Και ζητά κάτι Ζητά κάτι που δεν ξέρει που θα το βρει Και ο Κύριος επειδή ξέρει Που θα το βρεις Γιατί αυτός ο ίδιος Είναι αυτό που ψάχνεις Σε πλησιάζει και σε αφοπλίζει Και εσύ παραδίνεσαι Έτσι έβλεπε ο κύριο τον Τελώνη. Έτσι είδε τον Ζακχαίο. Τον αγάπησε. Τον αγάπησε γιατί οι άλλοι τον έβλεπαν ω έναν φοροεσπράκτορα εκμεταλλευτή, έναν άνθρωπο κακό, έναν άνθρωπο επικίνδυνο, του συμφέροντο, τη καταπίεση των αδυνάτων, και ο κύριο καταλάβαινε ότι αυτό ο άνθρωπο έχει μια ψυχή που θέλει βοήθεια. Έβλεπε έναν Άγιο. Έβλεπε τον Ευαγγελιστή. Έβλεπε τον Μαθαίο. Έβλεπε του Αγίου που θα γίνουν όλη αυτή η αμαρτωλή μέσα από τη δική του σχέση έτσι ο Κύριος φανταστείτε μια τόσο υπέροχη παραβολή που μας είπε την παραβολή του Ασώτου ένας νέος ήταν ο Χριστός μας 30 ετών έχετε δει πολλούς νέους 30 ετών να λένε τέτοιες παραβολές να λένε να γεννάνε στο μυαλό τους γιατί ο Κύριος αυτά δεν τα άκουσε πουθενά δεν έχουμε κάποια πηγή που τα βρήκε από απαλού. δεν υπάρχει πουθενά αυτή η παραβολή αλλού διατυπωμένη ο Κύριος την είπε. Άρα αυτός τη συνέλαβε. Άρα τι σοφία είχε ο Χριστός μας και πώς ήξερε ο Χριστός μας το βάθος και το νόημα της πατρικής αγάπης και μας την παρουσία σε ενώπιόν μας. Τι θα πει αγάπη Θεού. Μα ήταν ο ίδιος. Μα αυτός ήταν. Το, το, το, το, πρόσωπο, το πρόσωπο της παραβολής στην ουσία λένε οι Άγιοι Πατέρες ο μόσχος, ο σητευτός είναι ο Κύριος που θυσίασε ο πατέρας του ασότου αλλά ο Κύριος επειδή είναι ομόσιος προς τον πατέρα του γνωρίζει και αυτός τι θα πει πατρική αγάπη πατρική αγάπη είναι η αγάπη που έχει ο πατέρας ο υιός και το πνεύμα το Άγιον ο θεός αγάπιαστη ο θεός πατέρας αλλά και ο υιός αγάπη αγάπιαστη και το πανάγιο πνεύμα αγάπιαστη είναι μια ιδιότητα της Αγίας Τριάδος η αγάπη γι' αυτό και ο Χριστός μας επειδή ήταν και είναι ομοούσιος Υιός του Θεού Πατρός μας μίλησε για αυτή την αγάπη που του είναι τόσο γνωστή γιατί είναι ακριβώς δική του ιδιότητα της δικής του φύσης της θεϊκής η αγάπη και μας μίλησε λοιπόν για αυτόν τον πατέρα του ασότου για να μας δείξει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο ο Χριστός ο πατέρας, ο Θεός μας και πώς φαίνεται αυτή η αγάπη, φαίνεται που όταν γύρισε ο γιος του, ο άσωτος, δεν τον άφησε να μιλήσει, δεν τον άφησε να απολογηθεί, δεν του κάλεσε το παρελθόν. Δεν του πέλα τώρα κάτσε, άντε γύρισες, λοιπόν κάτσε τώρα να στα πω γιατί εντάξει δέχτηκα παιδί μου αλλά τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή, την περίμενα για να σου πω κι εγώ την πίκρα μου. Να σου βγάλω κι εγώ τον πόνο μου Να σου πω κι εγώ τα παράπονα μου Όχι Δεν έχω παράπονα Λέει ο πατέρας Δεν θέλω να σκαλίσω το παρελθόν σου Δεν θέλω να μου πεις Τις αμαρτίες που έκανες Για να σε εκθέσω Αν θες εσύ να μου πεις πως πέρασες Για να μετανιώσεις και να κλάψεις Κάποια άλλη στιγμή ναι Αλλά τώρα τώρα που σε βρήκα Τώρα που γύρισες Εγώ ένα μόνο θέλω να σου πω Ότι σε αγαπάω Τίποτα άλλο κι όταν αγαπάς, δεν σκαλίζεις, δεν ψάχνεις Δεν κάνεις αναδρομές στο παρελθόν Αλλά ζεις μόνο το παρόν Φωτισμένο από το μέλλον που έρχεται Το μέλλον της Βασιλείας του Θεού Το μέλλον της αγάπης Άλλωστε παιδί μου Τι να μιλήσεις, τι να μου πεις Αφού σε βλέπω, βλέπω τα κουρέλια σου Τα κουρέλια σου μου δείχνουν Πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκες Βλέπω την κουρασμένη σου ύπαρξη Βλέπω τα πόδια σου Που πρίστηκαν από, το, από την οδηπορία αυτή να γυρίσεις πίσω Βλέπω τα μάτια σου Που είναι κουρασμένα από το κακό Και δακρυσμένα από το κλάμα ε, αυτό, με αυτό με πείθει Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός Που θέλει να μας δει Να ταπεινωνόμαστε μπροστά, μπροστά Του Για να το ευχαριστηθεί Δεν θέλει να ταπεινωθούμε Για να βασανιζόμαστε Θέλει να ταπεινωθούμε για να λυτρωθούμε Να ισορροπήσουμε Να ξεμπλοκάρουμε Και όταν αυτό το κάνουμε μας λέει ο Κύριος μου αρκεί Εγώ αυτό ήθελα Εσύ ήθελα να ηρεμήσεις Όχι εγώ να ικανοποιηθώ Εγώ τι να ικανοποιηθώ Εγώ πάντα ικανοποιημένο είμαι Γιατί εγώ πάντα σε αγαπάω Εσύ θέλω να ηρεμήσεις Εσύ θέλω να τα βρεις Με μένα, με τον εαυτό σου, με την καρδιά σου Με τον κόσμο ολόκληρο Και τώρα που σε είδα ότι πέτυχες Το σκοπό αυτό Έφτασε σε αυτό το σημείο της μετάνοιας Της αγάπης Άρχισε πάλι να με αγαπά. Εντάξει, συνεχίζουμε. Σβήνουν τα παλιά και αρχίζει κάτι καινούριο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τα δακρυσμένα μάτια του Ασότου είπαν στον πατέρα του αυτή τη λέξη. Μετανιώνω, σ' αγαπώ, επιστρέφω. Αν αυτό το ζούσαμε στην προσωπική μα ζωή, αν αυτό το είχαμε στο σπίτι μα, στη δουλειά μα, στο γραφείο μα, όπου και ανάμασταν ήμασταν, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρε. Αλλιώ εγώ, αλλιώ εσύ, αλλιώ η γυναίκα σου, αλλιώ το παιδί σου, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Πώ θα συνεπάρξουμε, πώ θα μάθουμε ο ένα να αντέχει τον άλλον, πώ θα μπορούμε να αγαπηθούμε, αφού μερικέ φορέ λέει ούτε με τον εαυτό του δεν τα βρίσκει, ούτε με τα έντερά του, έλεγε κάποιο, δεν μπορεί να συνοηθεί σε κάποιον έλεγε, πως θα συνοηθείς με εμένα, ούτε με τον εαυτό σου τα βρίσκεις, πως θα μπορέσουμε να συνεπάρξουμε ένα αγάπη, πως θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε τον άλλον, τι θα πει συγχωρώ, συγχωρώ θα πει, συγχωρώ κάτι κακό που μου κάνανε και το σβήνω, αλλά αν πάρουμε και την ετυμολογία της λέξης συγχωρώ, θα πει συν κάνω χώρο μέσα μου, για να μπει και κάποιο άλλος, αφήνω έναν τόπο στην καρδιά μου, να χωρέσει κι εσύ. Αυτό θα πει συγχωρώ. Σου κάνω τόπο. Πώς κάθονται με σε ένα παγκάκι και έρχεται ένα και είναι τρεις και με το ζόρι χωράει τέταρτος και λένε: Κάντε πιο εκεί να χωρέσει κι αυτός. Και τον συγχωράνε. Τον δέχονται κι αυτόν. Τον παίρνουν στην παρέα τους. Τον βάζουν στη συντροφιά τους. Τον αγαπούν. Αυτό θα πει συγχωρώ. Σου κάνω χώρο να μπει μέσα μου. Τον μπορεί. Αν τον μπορεί αυτό, θα ζει παράδεισο. Ήδη από αυτή τη γη Να μπορείς να συγχωρέσεις Να μπορείς να αγαπήσεις Να μπορεί να κάνεις τόπο να βάλεις τον άλλον δίπλα σου Μερικές φορές δεν χωνεύουμε κάποιου ανθρώπους Και δεν μπορούμε ούτε να του σκεφτούμε Ούτε να προσευχηθούμε για αυτούς Θέλουμε Και όταν τους βλέπουμε δεν μπορούμε ούτε να τους αντικρίσουμε Ούτε να τους μιλήσουμε Να σε ρωτήσω κάτι Αυτόν με τον οποίο τσακώθηκες πριν λίγε μέρε, Ή αυτήν Ή κάποιον δικό σου, σου. Όταν γράψει τα ονόματα στην Εκκλησία, μπορεί να το γράψει το όνομά του πρώτο πρώτο. Μπορεί να γράψεις υπερηγία και θείο φωτισμού του δούλου του Θεού, τάδε. Τη δούλη του Θεού, τάδε. Και να βάλεις πρώτο, να χωρέσει το χαρτάκι αυτό, και στην καρδιά σου, και στο νου σου, και στη σκέψη σου, να χωρέσει πρώτο πρώτο το όνομα αυτό. Που λες ότι δεν χωνεύει, που δεν μπορεί να αγαπήσει, που δεν μπορεί να σκεφτεί, που δεν το μπορεί. Τι σου πάνω πάνω να του άμα δεν μπορεί, γράψτε τον σε ένα χαρτάκι και δώστε στην Εκκλησία. Είναι ένα βήμα. Να πατήσει αυτόν τον εγωισμό, να πατήσει αυτό το μίσο. Η Εκκλησία το θέλει πάρα πολύ αυτό. Θέλει να μάθουμε να είμαστε μεταξύ μα συγχωρημένοι, να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ταιριασμένοι. Αλλιώ, αδελφοί μου, περνάει σαρωκοστή, έρχεται το Πάσχα, φεύγει και το Πάσχα, έρχονται το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, περνάνε μέρε τη ζωή μα. τι κάνουμε. Και τι μαθαίνουμε στον κόσμο αυτό. Αν δεν μάθουμε να αγαπάμε, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Τι θα μάθουμε. Ακόμα και εγώ που είμαι παπάς Αν δεν μάθω να αγαπώ, τι θα μάθω. Να μάθω να κάνω τη λειτουργία. Να μάθω να λέω λόγια τυπικά, να λέω τα αρχαία ελληνικά. Να μάθω να δίνουμε τη στολή την ιερατική και να λέω τα σκεύη τη εκκλησίας να περιγράφω τον ναό. Τι είναι αυτό, τα εξωτερικά. Αυτό είναι. Η ποιότητα τη ψυχή μου, πώ θα καταλάβει κανεί ότι αλλοιώθηκε. Απ' τη σχέση με τον Χριστό, αν μάθω ότι προόδευσα στην αγάπη. Η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό, είναι κορυφή βέβαια των αρετών. Αλλά όταν τη βάλεις κορυφή και στοχεύεις αυτή, πλησιάζεις προς τα εκεί. Τουλάχιστον ξέρεις προς τα πού να πηγαίνεις, προς την αγάπη. Η αγάπη να μην χαθεί, η αγάπη να μην χαθεί. Γίνεται μια ζημιά στο σπίτι, δεν πειράζει, έσπασε κάτι, η αγάπη να μην χαθεί αν την αρετία αυτή την κορυφή την έχεις μπροστά σου στόχο, προσανατολισμό, ήλιο λαμπερό αστέρι φωτεινό, πηξίδα στη ζωή σου ό,τι και να γίνει θα το συγκρίνεις με την αγάπη και θα πεις πάνω απ' όλα η αγάπη να μην χαθεί το ποτήρι έσπασε, θα πάρω άλλο. η αγάπη να μην χαθεί το αυτοκίνητο το γρατζουνήσανε, το τρακάρανε, το κλέψανε η αγάπη να μην χαθεί ναι τι, τι να μην χαθεί το αυτοκίνητό μου δεν πειράζει. Θα πάρει άλλο το αυτοκίνητό σου. Μου λέγε κάποιο ότι ξύπνησε μια μέρα, πήγε από το σπίτι του και έλειπε το αυτοκίνητο. Τρελάθηκε ο άνθρωπο. Και πήρε να μου πει τον πόνο του. Τι, τι, τι θα κάνω, μου λέει τώρα, τι να κάνω. Κάντε λέει στον Άγιο Φανόριο παράκληση. Λοιπόν, η αγάπη να μην χαθεί. Το αυτοκίνητο χάθηκε, άστο. Άστο το αυτοκίνητο. Να έχουμε τέτοια αγάπη. Απίστευτο πράγμα αυτό που μας ζητάει η Εκκλησία. Δύσκολο. Δύσκολο γιατί η λογική αυτού του κόσμου. Και οι ανάγκες αυτή τη ζωής έτσι όπως τις φτιάξαμε Μας κατεβάζουν αλλού και λέει τι λες τώρα Κυνήγησέ τον, ψάξε να δεις τι γίνεται Ανθρωπίνως δε το πράγμα λογικά, δε το έξυπνα Πιάσε τη ζωή από το συμφέρον, άστα αυτά τις θεωρίες Δεν είναι θεωρία Η ανάπαυση της ψυχής δεν είναι θεωρία Η ήρεμη συνείδηση δεν είναι θεωρία Το να κοιμάσει χωρίς ηρεμιστικά δεν είναι θεωρία Είναι πράξη, είναι βίωμα το να αναπνέεις κανονικά σαν τα μικρά παιδιά που κοιμούνται και ανασένουν χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη των γονέων τους, δεν είναι θεωρία. Είναι ύπνος ήσυχος. Είναι βίωμα. Είναι γαλήνη. Είναι χαμόγελο. Έχετε δει ένα μωράκι πως κοιμάτε. Ε, αυτό θέλει ο Θεός να μας κάνει. Να τον αγαπάμε τόσο, να τον εμπιστευόμαστε τόσο και να συγχωρούμε τόσο για χάρη της αγάπης. Η αγάπη να μην χαθεί. Και όλα τα άλλα τα ξαναβρίσκουμε Και αυτοκίνητο θα πάρουμε Και τα σπασμένα θα διορθωθούν Και ό,τι χαλάει φτιάχνεται Η αγάπη μόνο να μην χαλάσει, Γιατί αν αυτή χαλάσει Θέλει πολύ αίμα και πολύ δάκρυ Για να ξαναφτιάξει Γιατί λένε μερικοί ότι το ποτήρι μα ραγίσει δύσκολα κολλάει Κολλάει Μέσα στην εκκλησία όλα κολλάνε Όλα φτιάχνονται Αλλά είναι δύσκολο Θέλει τίμημα Θέλει να πληρώσεις μετά για αυτό που έχασες έτσι επιπόλαια Να μην χάνουμε την αγάπη Πάνω από όλα αυτή Λοιπόν, αν το βάλεις αυτό σκοπό, αν το βάλεις αυτό πόθο της ζωής σου, θα δεις πως θα σε ευλογήσει ο Θεός. Να μάθουμε να αγαπάμε όλους, όλα, μέσα στην καρδιά μας, να συγχωρούμε τους πάντες, συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση. Λέμε στο Αναστάσιο σήμερα που ψέλνουμε όλη την περίοδο της Αναστάσεως. Ήπω με αδελφοί και της μισούς σινήμας, πάντα τη Αναστάση να πούμε και σε αυτού που μισούμε αδέρφια μας να τους φωνάξουμε αδέρφια και να συγχωρήσουμε όλους και όλα για χάρη της ανάστασης για χάρη του Κυρίου που ζει και υπάρχει αν αυτό το κάνεις αν μπορείς να αγαπάς αν μπορείς να συγχωρείς τότε θα δεις πόσο ο Θεός θα σε σκεπάζει τότε θα δεις πόσο ο Θεός θα σε χαριτώσει τότε θα δεις πόσο ο Θεός θα κάνει θαύματα στη ζωή σου ο πατήρ Παΐσιος και κάθε βέβαια πνευματικός άνθρωπος αλλά στο βιβλία του, στα βιβλία του έχει μερικά περιστατικά τη ζωής του που δείχνουν αυτό το πράγμα. Έψαχνε κάποτε να βρει λέει την αιτία ενός πειρασμού που είχε περάσει πολύ δυνατού. Δεν ήξερε ποια είναι η αιτία. Νόμιζε ότι φταίει ότι δεν ήστεψε πολύ. Είχε έναν έντονο πειρασμό. Τον πολεμούσε ο διάβολο. Έκανε νηστεία. Ο πειρασμός αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η νηστεία δεν τον νίκησε. Έκανε πιο πολύ προσευχή. Αλλά η προσευχή το ένιωθε ότι δεν ακούγεται. Έμεινε άϊπνο όλη τη νύχτα. Αλλά παρόλο που έμεινε άϊπνο, η ψυχή του δεν αναπαύτηκε. Κάτι άλλο έφταιγε. Και δεν μπορούσαν να φύγουν οι πειρασμοί. Και ξέρετε τι έκανε. Κάθισε να σκεφτεί. Πώ πέρασαν οι προηγούμενε μέρε. Κάπου λέει κάτι φταίει. Κάπου αλλού λέει στάζει. Κάπου αλλού στάζει η Το πρόβλημα αλλού υπάρχει. Και εγώ αλλού το ψάχνω. Το παθαίνουμε πολλές φορές Έχουμε άλλα προβλήματα Αλλού ζητάμε τις αιτίες Δεν πάμε στη ρίζα του προβλήματος Και βασανιζόμαστε Και δεν ξέρουμε τι μας στεεί. Ενώ ξέρουμε αν ψάξουμε ειλικρινά τι μας στεεί. Και ξέρετε τι θυμήθηκε Θυμήθηκε ότι όταν ήταν στην Κόνιτσα Εκείνες τις μέρες Τότε που ζούσε εκεί έγινε το περιστατικό Είδε λέει, στην πόλη μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ αμαρτωλή και είχε φήμη κακή. Και όταν την είδε, λέει, μέσα του, την καταδίκασε. Και είπε ότι εσύ δεν έχει αφήσει άνθρωπο ήσυχο, λέει. Αμάντια, δεν έχει αφήσει άνθρωπο ήσυχο. Τι ψυχή είσαι εσύ, κάπω την απέρριψε η ψυχή του. Δεν τυχώνευσε για λίγα λεπτά στη συνείδησή του. Μετά λιτόσβησε αυτό, το ξέχασε. Αλλά μέσα του είχε φύγει για λίγο η αγάπη. Και όταν το κατάλαβε αυτό, μετά από την ιστεία, μετά την προσευχή, μετά την αγρυπνία. Που δεν σταματούσαν οι πειρασμοί, τότε λέει: Κατάλαβα ότι είχα πέσει από την αγάπη. Είχα φύγει από το χώρο τη αγάπη. Και μετά νιώσα πικρά, και έκλαψα για αυτή τη γυναίκα. Και είπα: Κύριε, συγχώρεσαι με. Διότι τη γυναίκα αυτή μέσα μου την καταδίκασα. Δεν την αγάπησα επειδή ήταν αμαρτωλή. Κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει εσύ. Που μα αγαπά παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί. Κύριε, συγχώρεσαι με. Και σκέπασαι τη και αυτή τη γυναίκα. Και όταν είπα, λέει, κύριε, συγχώρεσαι και μάθε με να αγαπώ και να συγχωρώ. Και αυτή τη γυναίκα έφυγε λέει ο πειρασμό που τον βασάνιζε και ηρέμησε. Ούτε η νηστία μπόρεσε να τον θεραπεύσει, ούτε η αγρυπνία, ούτε η προσευχή. Όλα αυτά βέβαια τον βοήθησαν να φτάσει στην επίγνωση. Αλλά καμιά φορά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όταν αλλού έχουμε το πρόβλημα, από εκεί που μπήκε το κακό, από εκεί πρέπει και να βγει. Δεν μπορεί ένα που μισεί να λέει: Θα κάνω ελεημοσύνε, θα κάνω προσφορέ, θα κάνω άλλε δωρεέ. Για να σβήσεις αυτό το μίσος, όχι. Αφού μπορείς, θα συγχωρέσεις, θα αγαπήσεις και θα αγαπηθείς. Δεν μπορεί να λες ότι με την ελεημοσύνη θα σβήσεις το μίσο σου, εφόσον μπορείς να το διορθώσεις. Δια τη οδού, απ' την οποία μπήκε το κακό στη ζωή σου. Μην ψάχνεις αλλού τα προβλήματά σου, όταν ξεκινάνε από το μίσος και την κακία. Ο Χριστό Αδελφί μου μα θέλει όλου ενωμένου, μα θέλει αγαπημένου, μα θέλει δεμένου. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή η ενότητα. Μα θέλει μαζί ο Κύριος, να σταθούμε μπροστά του ενωμένοι. Έτσι μα θέλει να κάνουμε προσευχή. Αλλιώ, αν δεν είμαστε ενωμένοι καρδιακά με όλο τον κόσμο, με όλου του αδελφού μα, με τη μεγάλη οικογένεια τη Εκκλησίας, δεν γίνεται τίποτα. Ούτε τη χάρη του Θεού νιώθουμε, ούτε αγάπη νιώθουμε, ούτε την ευλογία του έχουμε στη ζωή μα. Όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε δεν είναι προσωπικό επίτευγμα. Δεν είναι ατομική προσπάθεια. Δεν αγωνίζομαι να γίνω καλό μέσα στην Εκκλησία για να το ευχαριστούθώ εγώ ότι είμαι εγώ καλό. Αλλά για να ζήσω την ανότητα με του άλλου. Ότι είμαστε μια οικογένεια. Όταν στην οικογένειά σου, αν έχει μεγάλη οικογένεια με δύο, τρία, τέσσερα παιδιά. Και προοδεύει ένα παιδί, δεν χαίρονται όλα μαζί. Αν ένα από τα αδέρφια του παντρευτεί ή αραβωνιαστεί, δεν χαίρεται όλη η αραβωνιαστει δεν χαιρεται ολη οικογενεια Τι λέτε στου γητόνου, έχουμε χαρέ. Αραβωνιάζουμε την κόρη μα. Και χαίρεται όλο το σπίτι. Αυτή η ενότητα είναι το βίωμα που θέλει ο κύριο να έχουμε μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ μα. Όλοι μα να είμαστε αγαπημένοι. Αλλιώ ούτε η προσευχή μα φέρνει καρπό, ούτε και το μαρτύριο μερικέ φορέ. Το λέει ο Απόστολο Παύλο, και αν παραδώ το σώμα μου είναι καυτίσο με αγάπη δεν με έχω, ουδέν ημί, ουδέν ωφελούμε. Τίποτα δεν μετράνε όλα αυτά. Δεν μετράνε τίποτα. Για σκεφτείτε, αν δεν έχω αγάπη δεν έχω τίποτα. Έχουμε άγιο νικηφόρο. Άγιο νικηφόρο έχουμε. Άγιο σαπρίκιο δεν έχουμε. Παραλίγο να είχαμε. Κι όμως δεν έχουμε. Στο παραπέντε, αυτός ο άνθρωπο, ιερέα του Θεού και αυτός ο Σαπρίκιος, έχασε τη χάρη του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν μπόρεσε να αγαπήσει. Δεν μπόρεσε να συγχωρεθεί με τον άγιο νικηφόρο. Παραμονή του μαρτυρίου του. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Δήμιο θα του αποκεφάλιζε και του δύο. Έγινε μια παρεξήγηση μεταξύ του, τσακώθηκαν, Συγχύστηκαν για λίγο. Ο Άγιο Νικηφόρο κατάλαβε το λάθο του. Ζήτησε να συμφιλειωθούνε, να αγαπηθούνε, γιατί την άλλη μέρα θα πήγαιναν στο μαρτύριο μπροστά στο Θεό και θα θυσίαζαν τη ζωή του. Αλλά ο Σαπρίκιο δεν τον συγχωρούσε, δεν τον ξεπέρασε. Έμεινε με την κακία του. Και του λέει ο Άγιο Νικηφόρο: Εγώ, αδελφέ μου, σε συγχωρώ και ζητώ και εσύ να με συγχωρέσει. Ο Σαπρίκιο, τίποτα. Το πρωί του καλούν για το μαρτύριο, σκύβει το κεφάλι του ο Άγιο Νικηφόρο. Ο Δήμιος τον αποκεφαλίζει και Άγιος Νικηφόρος αισθανόταν τη χάρη του Θεού στην καρδιά του και αισθανόταν, λέει, το σπαθί αυτό σαν το δοξάρι του βιολιού που παίζει τις ωραιότερες μελουδίες του παραδείσου. Έτσι λέει ο Πατρυπαίσιο, Άγιος οι Άγιοι στο μαρτύριο με την αγάπη του Χριστού έτσι ένιωθαν, λέει, το σπαθί σαν το δοξάρι που παίζει στο βιολί. Ο Σαπρίκιο όμω, όταν ήρθε η ώρα να μαρτυρήσει κι αυτό, επειδή δεν είχε αγαπηθεί, επειδή δεν είχε συγχωρέσει, του φύγε ξαφνικά η χάρη. Έφυγε η πίστη. Δεν ήξερε γιατί βρίσκεται εκεί. Αισθανόταν σαν ένα κομμάτι κρέα. Να σου το πω έτσι, Ομά. Και όταν είδε τον Δήμιο να σηκώνει το σπαθί, σαν να, σαν να ξύπνησε από ένα όνειρο, και του λέει: Τι κάνει, πού είμαι, λέει, Πού βρίσκομαι, τι γίνεται. Τι που βρίσκεσαι, λέει, Οδηγείσαι στο μαρτύριο. Όχι, λέει, όχι, όχι, αρνούμε όλα αυτά θυσιάζω στα είδωλα τη... δεν, δεν ισχύουν όλα αυτά που έλεγα του έφυγε η πίστη το να πιστεύει δεν είναι κάτι δικό σου το να νιώθεις τη χάρη του Θεού δεν είναι κάτι δικό σου αν τώρα που μιλάω και μιλάμε νιώθουμε κάτι δεν είναι δικό μας είναι η χάρη του Θεού που μας αγγίζει και βρίσκει ένα πρόσφορο έδαφος και μπαίνει μέσα μας και μας αγγίζει αυτό το πρόσφορο έδαφος αυτό το σημείο που ακουμπάει ο Κύριος στην ψυχή μας είναι η αγάπη είναι η καλή διάθεση είναι η καλή προαίρεση η αγαθότητα της ψυχής η καλοσύνη της ψυχής μας η Χριστότη αυτό που λέει Χριστός ο Κύριος, το Χριστός με ήττα, θα πει αυτό καλοσυνάτος ο Κύριος, είχε καλοσύνη, είχε ευσπλαχνία. Αυτή την καλοσύνη θέλει ο Κύριος να βρει στην καρδιά μας, για να μπορέσει να μας δώσει τη δύναμή Του να αντέξουμε τα πάντα, και τα μαρτύρια και τον πόνο και όλα. Κυριακή της την Κυριακή τη Συγνώμη, πριν μπούμε στην Καθαρή Δευτέρα που αρχίζει η νηστεία, το τριήμερο όσοι κάνουν, και η Καθαρή Εβδομάδα που νηστεύουμε αυστηρότατα όσοι μπορούν, και όλη τη Σαρακωστή, την αυστηρή νηστεία, την Κυριακή το βράδυ στον Εσπερινό τη Συγνώμης έτσι λέγεται, Εσπερινό σου λέει η Εκκλησία, κοίταξε τώρα κάτι πολύ μεγάλο. Να εγκρατευτεί, να αγωνιστεί, να πλησιάσει τη χάρη του κυρίου, πέλαγου μπροστά σου. Πώ θα ξεκινήσει, θέλει προετοιμασία. Λοιπόν, μάθε να αγαπά. Η κυριακή τη συγνώμη θα συγχωρηθεί, θα αγκαλιάσει όλου και όλα, θα ζητήσει συγνώμη από όλο τον κόσμο, θα κάνει τέσσερι μετάνιε, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, και έτσι ζητά συγνώμη από όλη τη γη, από αυτού που γεννήθηκαν παλιά που θα γεννηθούν που υπάρχουν τώρα που δεν τους ξέρεις και όμως είσαι φταίχτης σε όλο τον κόσμο και α μην τους ξέρεις ζητάς συγνώμη για αυτούς που δεν ξέρεις και λέει συγχωρέστε με όλοι συγχωρέστε με γιατί δεν είμαι αυτούς που πρέπει να είμαι και στα μοναστήρια κάθεται ο ηγούμενος κάτω από τον τρούλο στο τέλος του εσπυρινού μετά έρχεται ένας από τους ιερείς βάζει μετάνια, το να του λέει Καλή Σαρακουστή και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. ξεκινάουμε με ένα σκοπό, ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Και κάθεται δίπλα του. Μετά έρχεται άλλο μοναχός... βάζει μετάνεια στον ηγούμενο, στον διπλανό, στον παραδιπλανό. Και πάει και αυτό παίρνει τη θέση του πιο δίπλα. Και γίνεται ένα κύκλο. Ένα κύκλο. Και ζητάνε όλοι συγγνώμη από όλου. Και ασπάζει το ένα στον άλλον. Και φυλάει ο ένα τον άλλον. Και ξεκινάνε με την αγάπη. Με την αγάπη θα ξεκινήσουμε, λέει, την ιστεία. Με την αγάπη θα ξεκινήσουμε. Την προσευχή. Με την αγάπη θα ξεκινήσουμε τον αγώνα. Αν δεν αγαπιόμαστε, αν δεν είμαστε αγαπημένα παιδιά του Θεού μεταξύ μα, θα μα πει ο Θεό: Τι θέλετε να μου δώσετε, εμένα. Εγώ είμαι κάτι άπιαστο. Εμένα θέλετε να πλησιάσετε. Αφού δεν μπορείτε μεταξύ σα να... να πλησιαστείτε, να αγγίξει ο ένα τον άλλον, δεν μπορεί να φιλήσει τον αδερφό σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, το γείτονά σου. Και νομίζω ότι θα πλησιάσει το Θεό. Μα τι λε τώρα. Μα ο Θεό είναι. Πέρα από τα ανθρώπινα, ο Θεό είναι κάτι πολύ μακρινό σε σχέση με αυτό το τόσο κοντινό που έχει. Και δεν μπορεί να πετύχει το Α. Θε να πετύχει το Ω, που είναι ο Θεό. Γιατί δεν θες να πετύχει και το Α και το Ω, που είναι η λέξη ακριβώ αγαπώ. Α και Ω. Αγαπώ. Αρχίζει από το Α και καταλήγει στο Ω. Κάνε λοιπόν το Α, για να σου χαρίσω κι εγώ το Ω. Μάθε να αγαπά, μάθε να συγχωρά αυτό που είναι δίπλα σου. Πιάσε τα ψηλά νοήματα, τις υψηλές έννοιες, τις θεολογίες, τα πατερικά, τα δύσκολα, τα νυπτικά, τα κομποσκήνια που κάνεις, όλα ωραία είναι. Πότε όμως, όταν είσαι αγαπημένος με τον αδερφό σου. Αλλιώς λέει ο Χριστός μας, πάρε το δώρο σου και πήγαινε το πίσω. Δεν θέλω το δώρο σου, να πας να τα βρει με τον αδερφό σου. Και αυτό είναι το ωραίτερο δώρο για μένα. Ζήμωσες πρόσφορο, έχεις φέρει στην εκκλησία τον άμα σου, το κεράκι σου έχει φέρει στην Εκκλησία, τι έχει φέρει, Όλα τα δώρα να μου φέρει. Όχι. Είσαι αγαπημένο. Αν είσαι αγαπημένο, το πρόσφορό σου είναι ευλογημένο. Αν δεν είσαι αγαπημένος... πάρε το πρόσφορό σου. Δεν το θέλει ο Θεό. Δεν είναι η λειτουργία αυτή που θα γίνει. Δεν θα γίνει καλή λειτουργία με τέτοιο πρόσφορο. Από μια καρδιά τσακωμένη. Από χέρια που δεν μπορεί να συμφιλειωθούν. Να δώσει ένα στο χέρι στον άλλον. Να αγαπηθεί με τον άλλον. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα. Αυτό που κάνει η Εκκλησία. Μας μαθαίνει να ζητάμε συγνώμη, Κυριακή της συγνώμης και πάντα να ζητάμε συγνώμη. Κάθε μέρα να, συγγνώ... να ζητάμε συγνώμη. Συγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Όλοι είμαστε ένοχοι. Και αυτό μας ενώνει. Αμαρτωλοί όλο του κόσμου, ενωθείτε. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Τι έχουμε να χωρίσουμε. Η αγάπη θα μας ενώσει. Η αγάπη θα μας ταπεινώσει. Η αγάπη θα μας συμφιλειώσει και θα μας δικαιώσει του Θεού. Είμαστε αμαρτωλοί. Και είναι τόσο ωραία μέσα στην Εκκλησία που γινόμαστε δεκτοί. Πουθενά άλλο, αν πα και πει ότι είμαι κακό, θα σου πούνε Περάστε, καλώς ήρθατε. Όχι. Στην Εκκλησία όμω γίνεται αυτό. Πα και λε: Είμαι και σου λένε: Όλοι οι Άγιοι περάστε, καλώς ήρθατε. Και εσύ αμαρτωλό, περάστε. Και εμεί αμαρτωλοί ήμασταν. Και ο Κύριο μα χαρίτωσε. Γιατί μάθαμε να αγαπάμε, μάθαμε να συγχωράμε. Δεν κάναμε του καλού ότι είμαστε καλύτεροι από του άλλου. Ταπεινωθήκαμε. Αγκαλιαστήκαμε, κλάψαμε, πήγαμε μπροστά στο Θεό και πέσαμε και του είπαμε, κύριε, όλοι φταίμε. Και εγώ φταίω. Και μετά έλεγε ο άλλο και εγώ φταίω. Και κανείς δεν κοίταζε τον άλλον. Ο καθένα έλεγε τον εαυτό του. Εγώ φταίω. Θα έρθει και ο αδερφό σου, θα πει και αυτός και εγώ φταίω. Αφού το λες εσύ και εγώ φταίω. πέσει εσύ πρώτος ότι φταί, μάθει να ταπεινώνεσαι, με αγάπη στον άλλον, και δεν είναι δυνατόν άλλο να είναι τόσο πολύ σκληρό. Που να μην δεχτεί τη συγνώμη σου, την αγάπη σου, να μην λιώσει η καρδιά του και ας είναι παγόβουνο. Και παγόβουνα να είναι, θα λιώσει. Εδώ λέει τώρα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δύο βαθμούς ανέβει και θερμοκρασία στη γη μας και αρχίζουν και λιώνουν οι πάγοι, στο βόρειο πόλο. Φανταστείτε, δύο βαθμούς. Ε, λοιπόν, δεν μπορούμε να ανέβουμε δύο βαθμούς κι εμείς, δύο βαθμούς ακόμα αγάπης. Να μα. Από την απέραντη αυτή τεράστια θερμοκρασία τη αγάπη του κυρίου, που η δική του καρδιά φλέγεται από αγάπη, εμεί δύο βαθμού ακόμα δεν μπορούμε να ανέβουμε για να ζήσουμε έτσι σε αυτόν τον κόσμο, ευτυχισμένοι, ευλογημένοι. Και θέλω να τελειώσω με ένα συγκλονιστικό που είχα δει κάποτε. Είχα βρεθεί κάποτε σε εξορπισμού. Άθελά μου, δηλαδή, βρέθηκα σε μια εκκλησία και εκείνη την ώρα γίνονταν κάποιοι εξορπισμοί. Δεν έχει σημασία πού και ήταν ένα παιδάκι που έπασχε και ο ιερέας έκανε προσευχή, ήταν μπροστά οι γονείς του ήταν κόσμος και άλλοι άνθρωποι πούμε, και προσεύχονταν και κλέγανε πολύ και λέει ο ιερέας Κύριε, απάλαξε το παιδάκι αυτό από το πονηρό πνεύμα και φέρε την αγάπη σου σε αυτό το σπίτι και ακούστηκε τότε φωνή από το παιδάκι που ήταν νηπιαγωγείο ακούστηκε μια φωνή άγρια που δεν ήταν η δική του ήταν του πονηρού και είπε Αν υπήρχε Αγάπη Ρε παπά Θά είχε μπει εμείς Σε αυτό το σπίτι Αν υπήρχε αγάπη Σε αυτό το σπίτι Θά είχε μπει εμείς Ποιοι εμείς Τα πονηρά πνεύματα Δεν θα είχε μπει το κακό στο σπίτι Αν υπήρχε αγάπη Θες να βγάλεις το κακό από το σπίτι σου Μάθει να αγαπάς Μάθει να συγχωράς μάθε να, να γίνεσαι θύμα Κορόιδο Θυσία, να σταυρώνεσαι όπως ο Χριστός αυτό θα κάνουμε πονάει αυτό βέβαια ματώνει, υποφέρουμε γιατί ο εγωισμός μας αντιδρά αλλά αυτό θα ανοίξει την πόρτα του παραδείσου αυτό θα διαλύσει τις παγίδες του διαβόλου αυτό θα βγάλει κάθε κακό από το σπίτι μας η αγάπη του Θεού αυτό το θέμα αγαπητή μου το ξεκινάω και ποτέ δεν τελειώνω έχω μπροστά μου τραβήξει τρει γραμμές και είπα μόνο ότι μία γραμμή όταν μιλάς για την αγάπη είναι σε να μιλάς για τον ίδιο τον Κύριο και δεν έχει ποτέ τέλος ο λόγος για τον Κύριο ο λόγος για την αγάπη αδελφοί μου σας ευχαριστώ που με αγαπάτε και εγώ σας αγαπώ και να παρακαλάμε τον Κύριο η αγάπη αυτή να είναι αγάπη όσο γίνεται πιο καθαρή όπως τη θέλει ο Κύριος ανιδιοτελής για τη δόξα του Κυρίου και πάνω απ' όλα αυτή η αγάπη να ενώνεται στην αγάπη του Κυρίου Ο Κύριος να μας ενώνει όλους Ο Κύριος να θερμαίνει την καρδιά όλων μας Ο Κύριος να μας κάνει να νιώθουμε αγάπη προς Αυτόν Και προς τα πλάσματά Του Τα αδέρφια μας Για να πάμε όλοι μαζί μπροστά Του Να Τον δοξάσουμε Να Τον λατρεύσουμε Και να βούμε το πάτερη Νιώθοντας αυτή την ενότητα Η οποία μας κάνει αληθινά παιδιά του Θεού Και της Βασιλείας Του Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον μουσικό ο οποίος φροντίζει για τη μουσική επένδυση και ηχητική επεξεργασία αυτής της εκπομπής τον Βασίλη Χατζη Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα με αγάπη προς όλους και όλα και πάντοτε. Καλή δύναμη αδελφοί μου, χαίρετε.